Στοίχη 20-36. Ο κόκκος του Σίτου. 20. ο κοκκος του σήτου 20 ησαν δε τότε μερικοί Έλληνες προσήλυτοι από εκείνου που συνήθως ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν κατά την εορτή του Πάσχα. 21. Αυτοί λοιπόν ήλθαν προς τον Φίλιππον που ήτω από την Βυθισταϊδά τη Γαλιλαίας και τον παρεκάλουν λέγοντες «Κύριε, θέλουμε να είδομαι ιδιαίτερο τον Ιησούν και να συνομιλήσομαι με αυτού». 22. Επειδή δε ο Φίλιππος εδίσταζε να αναγγείλει τούτο εις τον διδάσκαλον Ήλθε και ανεκοίνωσε ναυτό εις τον συμπολίτη και συμμαθητή του Ανδρέαν Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουν εις τον Ιησούν ότι οι Έλληνες προσήλητοι θέλουν να τον είδουν 23. Ο Ιησούς δε απεκρίθη προς αυτούς και είπεν Ήλθεν η ώρα οι ορισμένοι κατά το προκαθορισμένων σχέδιων του Θεού Διαναδοξαστεί ο ιό του ανθρώπου δια του θανάτου του και δια της αναλήψεώς του, οπότε και θα αναγνωριστεί ω Μαισία και υπό των εθνικών. 24. Εν πάση αληθεία σα λέγω, εάν το μικρό σπυρί του Σιταριού δεν πέσει στην γη και δεν σαπίσει μέσα στο χώμα, μένει μοναχό του και δεν πολλαπλασιάζεται. Εάν όμω δια τη σπορά του ή στην γη αποθάνει και ταφεί, βγάζει πολύ καρπών. Έτσι και εγώ. Εάν αποθάνω, καθώ ο πατήρ μου όρισε, θα καρποφορήσω την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. 25. Εκείνο που αγαπά τη ζωή του και αποφεύγει τον θάνατον, τον οποίο του επιβάλλει το καθήκον, θα την χάσει εν αιωνία βασιλεία. Και εκείνο, ο οποίο για το καθήκον περιφρονεί και μισεί τη ζωή του ει τον κόσμον αυτόν, θα διατηρήσει και θα φυλάξει αυτήν, για να απολαύσει την αιώνιον ζωή του μέλλοντο. 26. Εάν κανεί με υπηρετεί και είναι μαθητή μου, α με ακολουθεί στην οδό τη αυταπαρνήσεω, μιμούμενος στο παράδειγμά μου. Και όπου είμαι εγώ, τώρα μεν κακοπαθών και θυσιαζόμενο, ει το μέλλον όμω δοξαζόμενο ει του ουρανού, εκεί θα είναι και ο ειδικό μου διάκονο. Πρέπει λοιπόν και αυτό να είναι πρόθυμο ει θυσία εδώ, για να δοξάζεται μαζί μου ει το μέλλον. Και αν κανεί με υπηρετεί, θα τον τιμήσει και θα τον δοξάσει εν το αιωνίο μέλλον, διο Πατήρ. 27. Τώρα, όταν η ώρα του θανάτου μου πλησίασε. η ψυχή μου έχει ταραχθεί εκ της αγωνίας την οποία φυσικός δοκιμάζει ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει τον θάνατον. Και τι να είπω. Πάτερ μου, σώσε με και απαλλαξέ με από την σκληράν αυτήν ώρα του παρτηρικού μου θανάτου. Αλλά έφτασα, μετεγκαρτερήσεως και αυταπαρνήσεως μέχρι τη ώρας ταυτής, ακριβώς δι' αυτό, δια του τέστη των θάνατον αυτών, και αυτό υπήρξε όλος σκοπός της ζωής μου. Θα είπω λοιπόν τούτο. 28. Πάτερ, οτιδήποτε και αν πρόκειται να πάθω εγώ, φέρε εσύ εις πέρα πέρας το έργο της σωτηρίας και απολυτρώσεως των ανθρώπων και δόξασε ούτω το όνομά σου. Εις απάντηση λοιπόν της επικλήσεως αυτής του Ιησού, ήλθε φωνή από τον ουρανόν η οποία έλεγε «Και δόξασα το όνομά μου δια της μέχρι τούδεν μέσω του Ισραήλ δράσεω σου, και πάλιν θα δοξάσω αυτό δια του ενδόξου παθήματος και της Αναστάσεώς σου και δια της εξαπλώσεως του Ευαγγελίου εις τα έθνη». 29. Κατόπιν λοιπόν της φωνής αυτής, ο πολύς όχλος που εστέκετο εκεί και ήκουσαν τον ήχο της, χωρίς να ξεχωρίσουν και τους λόγου της, έλεγαν ότι έγινε βροντὶ Άλλοι έλεγαν ότι Άγγελος ομίλησαν εις Αυτόν. 30. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε «Δεν έγινε η φωνή αυτή διεμέ, ο οποίο γνωρίζω την προς εμέ αγάπη του πατρός μου, αλλά διεσάς, για να πληροφορηθείτε ότι απεστάλλειν από τον Θεών. 31. Τώρα που θα με είδουν οι άνθρωποι περιφρονημένων και σταυρωμένων, θα κρυθεί ο κόσμος αυτός και θα χωριστούν οι πιστοί από του απίστου. Τώρα, ο άρχον του κόσμου τούτου, ο σατανάς, θα πεταχθεί έξω από το κράτος του και θα χάσει την εξουσία του. 32. Τουν δε εγώ, εάν υψωθώ δια του σταυρού από την υγιήν και αναλυφθώ εις τους ουρανούς, θα αποσπάσω από την δουλεία του διαβόλου και θα ελκύσω προς τον εαυτόν μου όλους, όχι μόνο τους Ιουδαίους, αλλά και του Έλληνας, όσοι θα πιστεύσουν εις εμέ. 33. Έλεγε δε τους περί της υψώσεώς του εκ της γης λόγους τούτους, υποδεικνύον συνεσκιασμένος με ποιον είδος θανάτου έμελε να αποθάνει. 34. Απεκρίθησε αυτόν το πλήθος του λαού. Εμείς έχουμε να ακούσει από την ανάγνωση του νόμου που γίνεται στα συναγωγάς, ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα και δεν αποθνίσκει ποτέ. Και πώ συλλέγεις ότι πρέπει να υψωθεί επί του σταυρού και να αποθάνει ο Υιός του ανθρώπου, Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου περί του οποίου ομιλείς 35 Κατόπιν λοιπόν τη ερωτήσεως των αυτή, είπε προς αυτούς ο Ιησούς Ο λίγων χρόνων ακόμη έχετε μαζί σας εμέ ο οποίο είμαι το φως του κόσμου Εφόσον λοιπόν έχετε το φως μεταξύ σα, περιπατείτε από την οδηγία του και των φωτισμών του για να μην σα κατακυριεύσει το σκότος της αμαρτίας και της πλάνης διότι εκείνος που περιπατεί στο σκότος δεν ξέρει που πηγαίνει. 36. Εως ότου έχετε μεταξύ σας εμέ που είμαι το φως, πιστεύετε στο φως και να ότι εγώ είμαι το φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός, ολόκληρη φωτισμένη από το φως της αληθείας και της αγιότητος. Αυτά ελάλησε ο Ιησούς και να από το Ιερόν και τα Ιεροσόλυμα, εκρύβει από αυτούς, για να μην από την παρουσία του περισσότερων.